Έλα Έλα, τι έγινε Καλή χρονιά Χρόνια, Καλή χρονιά Χρόνια πολλά Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρο... Όχι, πήρες νωρί για Χριστούγεννα Καλή σεζόν Πώς ήταν το καλοκαίρι σου Μαύρισσα Καλά, εντάξει Οκ, okay. Μάβησα, Φέτος μάβησα Και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 Κονούμα λαράμπου. Ελίνα Αγάπη μου, καλώ ήρθα. Να χτυφώ, καλό χειμώνα. Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα. Μπράβο, επαγγελματία. Έχω μάθει, έχω μάθει. Τα βρήκα τα κόλπα Ωραίος, πώ πέρασε. Ελπίζω να περάσαμε ωραίο το βαθμό. Πολύ καλά, ήταν εξαιρετικά. Δυο μαρκετ, μέχρι τα και την κάναμε τα ράτσα. Έτσι. Πόσο του Αυγούστου θα είναι τότε. Σεπτεμβρίου, 1 myjo Tris -maimą.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 Έλα Κοστολή. Έλα. Καλώς ήρθατε, καλά πέρασατε διακοπές Καλά ήταν, καλό σας βρήκαμε, εγώ χάρηκα που λείψαμε Μπράβο, μπράβο, πώς τα περάσατε, πού πήγες διακοπές Έκανα μια μίνι περιοδία, <laughs> μια μίνι περιοδία σε κριτικές περιοχές Ωραία Δηλαδή Μύκονο και Σαντορίνη Σαν ρε ρε το, Είναι το, Είναι το Ναι, σα πιγκουίνι. Να σου πω, έχει κάνει μια παράσταση τίποτα προγραμματισμένο για Σεπτέμβριο, μήνα κτλ. Έχω. Ποτά. Έχω στο θέατρο ε, Άλσος. Όπ, και... oh, δεν το περίμενε αυτό. Ε, ε, ε, δεν ε, το περίμενε. Για αυτό ρώτησα για να μάθω. Θέατρο Άλσο. εισιτήρια στο viva.gr Ωραία, μια χαρά. Δε σε χάλασε. Εξημερωμηνία δεν λέω ακριβώ. Για Κρήτη. Για Κρήτη όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ε. Καλά, να Έλα ρε μοναδική, γύρισε. Γύρισα, όπα Δεν μιλάω ωραία. Πώ θα πέρασε. Καλά ήταν, δεν λέω. Δεν έχω αντίρρηση. Κάναμε τα μπάνια του λαού. Γεμίσαμε τι μπαταρίε μα. Η Ελλάδα κάει και τα γνωστά. Η Ελλάδα κάει και μα έκαψε και ο ήλιο αφού δεν είχαμε δέντρα μα. Κάνε σκιά. Ε, δεν πειράζει. Καθημερινότητε τώρα, τι ψάχνει. Μητήλη, δεν ήρθε να κάνει μια παράσταση καλοκαιρινή όμω. Σουγαπίτι ότι θα έρθω. Όχι, okay, καλά. Άρα, άρα συνεπεί. Τέλο.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 είναι πιο ακριβές. Ναι και τα παρατραγούδα ταιριάζουν και όχι παιδιά, όχι πολλά ναρκωτικά παιδιά, να ανασώθουμε. Όμα, αν ναρκωτικά θα ήταν καλύτερη κατάσταση. Τώρα είναι χωρίς την αγωγή του γιατρού και χωρίς ναρκωτικά αυτό. Δεν ξέρω παιδιά, άμα φυρωμένους, του βλέπω όλους. Και κάτω ακόμα, για κάτω ακόμα, να σου πω. Έτσι δεν κάνει ο Μητσοτάκης, είναι πολύ καλό μαθηματικός. Γι' αυτό δεν έχει κάνει υπέσταση σινών προ τα ανατολικά. Γιατί? Ε, γιατί από εκεί αυξάνει τις πιθανόντες να πληγούν άνθρωποι, ρε φίλε. Ενώ στην Ιταλία και στην Πύλο, του κατήκε η Στραβή, κατάλαβε. Το άκουσα αυτό από χθες, <laughs> από νοδημοκράτη. Δεν αποκλείεται όλα τα παίζω μου. Λακαμάδες, καλή σε ζων. Καλώ ήρθατε, καλώσσατε! Ήρθατε. Πού ήσασταν! Ε, είχαμε πάει μήκο ή είχαμε πάει μήπω. Α, ah, μπήκατε στη δάπ. Ναι, ναι, να σου πω κάτι εγώ σα βρίσκω γιατί τα αγαπάω. Κατάλαβε. Τώρα άμα θέλει να με κόβει που λέει ακροατέ, θα με κόψει. Αλλά εγώ δεν θα πω ποτέ να με στόψει. Εγώ θα σε κόψω πει το λέει οι άλλοι όχι κάπου. Θα σου κόψω τι θέλω εγώ. Εστέρω εγώριστικού χαιρετικού σε δασκαλιστά, απλά να μα πάρει τηλέφωνο να μα πει ότι καλά. Τίποτα, δεν ταινιάζει, έχει ρίξει μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα και στα τέσσερα τη.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 six on a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 Που ο χαζός, ο Αλέξης. Οι πατρίδε δεν ήταν μέσα. Και ο ε, τώρα τι τα ψάχνετε τώρα. Είπω στι ο... πόντε εκλογέ το άκουσαν το κάλεσμα του τσίπρα και το ψήφισαν αλλά στι δεύτερε όχι. Καλά τέλο πάντων. Δεν πάντων. Το ξέρω. Ο Μυτσοτάκη, γιατί εγώ στα παπάρια μου. Τελικά δεν θα μου κόψει καθόλου από τη σύνταξη, όχι 30% που δεν θα μου κόψω. Θα δουλεύω και θα παίρνω και ολόκληρη τη σύνταξη. Τι Ά, να αλή... μα κάνει και ο Μητσοτάκη. Πώ να μα φτιάξει! Τι να μα κάνει ο Μιτσοτάκη! Πώ να μα δώσει κι αυτό! Άκουσα να δει τη μάνα μου ψήφισε νέα δημοκρατή. Ήταν καθαρίστρια. Έχω μεγαλώσει με τον βασιλιά πάνω το κεφάλι. Πε μου ότι είσαι γαλλό σε στρεβλό περιβάλλον. Έχει λογική. Γιατί σκέψουν τη μάνα που ήταν καθαρίστρια ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Το αφεντικό τη που του καθάρισε το σπίτι ψήφιζε και αυτό Νέα Δημοκρατία. Και γεννήθηκε σε εσύ. Και ο πατέρα μου, Κουκουέα. Είδε. Ε, έτσι. Λίμε νευρε μαλάκα. Γιατί εμεί είμαστε από την Αργαδία, από το μοναστηράκι Γορτινία. Τα κουναδί. Αυτό το δεζε καλό. Σε κάνει λιγότερο μαλάκα. Η μάνα μου, καθαρίστρια, ο πατέρα μου οδηγό στα λεω Τίμιζε Νέα Δημοκρατία και την δικαιολόγησα μετά από χρόνια γιατί την έκραθα. Φτιάξανε σπίτι. Φτιάξανε στο χωριό το σπίτι. Αγοράσανε υπόπεδο στην Αμαλιάδα. κάνανε προκοπή φίλε. Καταλαβές. Τώρα αυτοί που ψηφίζουνε Νέα Δημοκρατία τους παίρνουνε τα σπίτια και ψηφίζουνε Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ανάλογα, ρε φίλε. Ναι. Παρακαλώ, τι ανάλογα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Περίμενε. Περι... Πού μιλάς αλλού στην Αίγυπτο, είσαι ακόμα. Όχι, ρε, μωρό μου στη δουλειά είμαι. Ήρθα μόνο ημερή, είχα πάει. Ναι ρε. Σή. Και παίρνω όλη την ώρα γιατί θα μου λείψει. Αλήθεια, δύο μήνε δεν θα μπορώ να σου μιλήσω καθόλου, ε. Πέρασαν δύο μήνε, τώρα έχουμε Σεπτέμβρη. Ένα, Ό,τι έλειψα, έλειψα. Θα, θα, θα πάω να καω σήμερα. Έχω γίνει με χάλια. Να καεί να γυρίσει τα χτυ Ας γίνω στα αυτοί σαν το γερέ. Αν δεν καώ εγώ Αν δεν εγώ Αν δε καείς εσύ Να καείσαι εσύ Έκανα Είσαι. το αν, να που λέει και ο Κυριάκος Το αν είναι η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο να να αν, Είσαι παντρεμένος να. Πώς Είσαι παντρεμένος, έχεις γκόμενα Από όλα Τι και να κάνω. Μικρό, τώρα. Και ένα μικρό κοριτσάκι να σε αγαπάει, δεν θέλει. Όχι τόσο μικρό, σε είδα. Εντάξει, ήμουν 4 κιλά πιο πάνω και ήμουν και φουλά ύπνη. Ήμουν ασερή από τι 5 η ώρα ξύπνια από το περίπτερο όταν είχα έρθει να σε δω. Αυτό σε κάποια χρόνια, α πούμε. Έμονα κουρασμένη, αγαπούλα μου. Όταν είσαι, είσαι 20χρονη. Εντάξει, 40 χρονών είμαι. Τι Γιατί Τώρα mm. είμαι πιο Τι είσαι Αυτά τα Χόλλιγκου δεν μπορώ να τα καταλάβω. Είμαι άνθρωπο που ζω. Ξεζουμίζει με δούλια, νεαρών. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι απαραίτητα. Ρε, φρέσκο μου. αίμα. Εντάξει, ε, ωραία, το λέμε αλλιώ. Το, το γάλακτο είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Καλό είναι, καλό. Είναι και, ε, και εμάς, ο μαλάκο. θα βρεθούμε Α, μου είσαι κούκλο. Το ξέρω, που Καύλα, τέλο πάντων. Τα λέει ο φίλος Μοσουράρη. Καύλα.